Καλησπέρα, σύντροφε αποστόλοι. Καλή βδομάδα να πούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Θέλω να σου πω ένα πρόβλημα μου. Αν μπορεί να μου δώσει το βήμα, είναι λίγο ερωτική φύσεω. Ναι, ναι. Ε, εδώ και κάνω ένα μήνα περίπου που έχω αρχίσει να, να ακούω τι εκπομπέ του προηγούμενου, έχω πάθει έναν βαθύ ερώτα για αυτόν. Οπα. Και έτσι έγραψα ένα πείμα. Το μόνο που πήγα να πω είναι ότι ξεκινάμε θα... λάθο, αλλά οκ. Okay. Όχι, έγραψα ένα πείμα. Αν θα ήθελε κι εσύ, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου και με τον. Δώ σου φίλε, καλά. πάμε, ανήτα κοίτα, φτιάχτε τα. Ανήτα Prueba, Το πίμα λέγεται «Δεξιούλη μου αφρόπλαστε». Ah, Α, σκληρό. Είναι σκληρό, αλλά είναι πολύ ερωτικό. Λοιπόν, ξεκινάω... Ε, Ο έρωτας είναι σκληρός, διάγραφή. έτσι κι αλλιώς. Είναι σκληρός, θα καταλάβεις. Δεξιούλη μου <suff> αφρόπλαστε, <esas> θέλω να σου την <Τι> πάσω <μι> <ιδεολογία>. Δεν έχει καλό σήμα, την Δεν έχεις καλό σήμα, πάμε από την αρχή, πάμε η Λοιπόν, Δεξιούλη μου αφρόπλαστε, θέλω να σου την πάσω την ιδεολόγια. Α πιάνε στην καρδιά, με το σφιχτό χεράκι μου λιγάκι να στο πιάσω το όμορφο κεφαλάκι σου, που είναι χωρί μαλλιά. Όταν κοντέ σε εθνισώ, αμέσω μου σηκώνεται, ανεμοζάλι σύφουνα φορτούνα στην καρδιά. Και α είσαι ακραίο δεξιό μέσα σου ακόμα χώνεται ο μαροκόνο στεναγμό που έχω στην καρδιά. Mm. Θυμάσαι όταν τύχαινε σαν άντρα από πίσω, να σου καρώσω και εγώ, αναρχόστείε και εξωφρενών γηνό σου να τύχηνε να χείσω ή λίγο βενζίνη πάνω σου να κάνω. μα είσαι ένας δεξιός και πόσες τα έχεις φάει, καρδιές με τις ιδέες σου, που είναι όλες σε σκάτα, χωρίς να σκέφτεσαι κακέ, πως κάποιος τη βαράει, στου τους στην κεφάλα του, γιατί σε αγαπά. Τρέλα, τρέλα, τρέλα, πίηση. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Πήμα, πήμα, μπράβο, μπράβο, γεια σου φαμφάρα ποιητή. Θέλω ωραίο όμω. Ωστόσο, ωραίο, μ' αρέσει η σύγχρονη ποιητέ του καιρού μα. Έχω γράψει και κάποια άλλα. Δεν Πάλι... χρειάζεται, φτάνει. Φτάνει. φτάνει. Όχι, όχι, θα σε πάρω άλλε. Μ' άρεσε, δεν όχι, ότι μ' άρεσε, μ' άρεσε. Θέλω να, να είμαι δίκαιο, μ' άρεσε. Είδε ότι αντιληπτική έμπνευση, που λέτε. Ναι, λοιπόν, να εσύ δεν θα ήσασταν ποιητή τώρα αν δεν είχε αυτό εκπομπή πριν από εμά. Όχι, όχι, όχι. Θα ήμουν ένα απλό ελευθεριακό τυχαίο. Τελείωσε αυτό. Ελευθεριακό σε μωρό μου. Σα αρέσει το ελευθεριακά. Ναι, βέβαια, δεν φάνηκε. φάνηκε. Thank <sharp inhale> you. Έλα, παιδί μου. Έλα, χάνω, και, χάνω και τον πάτσο. Τον παλαιουρδόν. Τον χάνω τώρα. Κακώ. Κατάλαβε, θέλω να καταγγείλω ότι αυτό που γράφουν, που λένε τώρα για το νέο νομοσχέδιο, με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Ε, εγώ έχω τον ανιψιό μου που δούλευε σε ένα προγραμματιστή και τον βάλανε πριν κανένα δύο μήνε να υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα που θα ψηφίσουν τώρα. Ε, είναι θέμα συμφωνία κι αυτό. Αυτό είναι θέμα συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια πλευρά και να Μη θέλει άμα δεν θέλει ο τι κάνω εγώ. Είναι θέματα συμφωνία. Ναι, και του είπανε ότι εάν δεν, μέσα σε 10 μέρε δεν αποφασίσει να τα υπογράψει, δηλαδή τον θέλανε να μην δουλεύει πουθενά, έπρεπε να δουλεύει μόνο εκεί, δηλαδή δουλεύει το παιδί και τελείβαιρε το βράδυ, το απαγορεύανε, έπρεπε να είναι stand-by όποτε τον θέλουν για να δουλέψει και του λέγανε ότι ε, αν δεν υπογράψει θα φύγει. Αν δεν, αν δεν υπογράψει αυτή τη σύμβαση, α πούμε, θα το, θα το διώξουν. Και το παιδί, είναι και είναι και θέμα συμφωνία. Το αποχατζητάκι. Έκανε καλή συμφωνία. Λυπάμαι. Και όλο το νομοσχέδιο συνοψίζεται σε μια ατάκα. Είναι θέμα συμφωνία. Ακριβώ. Και συντόμιζε και εσύ, ανώ, ότι η συμφωνία θα είναι ποτέ υπέρ σου. Όρσε. Ναι, και ήρθε, ήρθε τώρα, μετά από δύο μήνε, να τα ακούσω τώρα αυτά. Ότι θα τα ψηφίσουν. Αυτά τα, που, αυτά τα πράγματα που του ζητάγανε του παιδιού. Και σηκώθηκε και έφυγε, βέβαια. Αυτά τα πράγματα που του ζητάγανε του παιδιού θα τα ψηφίσουν τώρα να είναι νόμιμα. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα κάνανε οι επιχειρηματίε έτσι κι αλλιώ. Ναι, γεια σου. Γεια. Yeah. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, σε πήρα για δύο λόγους. Πρώτος, προ. προ. Λίγο, ήμουν αμήνα πελάτη μου και σ' ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Μένα ένα πελάτη σου τι κάνεις, ιδιωτικό μασάζ? <laughs> και αυτό, αλλά στα κρυφά. Σταφανερά τι κάνεις, Vizita πολυτελείας? Άστο τι κάνεις σταφανεράς. Ναι, αλλά το μασάζακι του με το κάνεις. Τον θυμάσαι, τον μου. Τον μου! Τον μου που σου έκανε τον πάτο στα τρύπα υπονόμου. Άντε για μια ζωή θα σε κλεπώ. Φιλάκια! Yeah. Το Σαββατοκύριακο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, κατάλαβα την αξία σα. Και εσά και του κ. Καλαμούκη. Κύριε Βυσδέκη, τι κάνετε, νόμιζα ότι είχατε το ξαφρολογήσει. Το Σαββατοκύριακο, κατάλαβα την αξία σα. Διάβασα από τη σύγχρονη εποχή ο στρατηγό αναμνή από, το από τον Φίλιπ Φρίντιχ και ο μαύρο αναμνή από τον Καρκ Μάρξ. Ό,τι ήταν ο Μάρξ για τον το 19ο το αιώνα είναι για τον 21ο Καλαμούκη. Ό,τι ήταν ο Έγκερ για, το το για τον 19ο αιώνα είστε εσεί για τον 21ο αιώνα. Μάρξ ήθελα, τέλο πάντων. Γεια σα. Μια χαρά αποστολή μου το εγγράλαιο. Έχω να καταγγείλω κάτι στον ελληνικό λαό για την κυβέρνηση. Έτσι και τι κυβερνήσει. Έχει πάρθει. Έτσι. Ομόφωνη απόφαση. Νομίζω έχει παρθεί η κυβέρνηση και λέω ποιο την πήρε την κυβέρνηση. Λοιπόν, ποιο σαβούρο τέτοιο είναι στην Ελληνική, από την Ελληνική Βουλή το Δεκέμβριο του 2019. live news, πάμε, ναι! Για αναγνώριση ανεξάρτητου του κράτους. κράτου. Έτσι. Λοιπόν, έχει ψηφίσει ολό, ομόφωνα η Ελληνική Βουλή. Εδώ και τώρα κύριε Μητσοτάκη θα να εφαρμόσετε την απόφαση του κοινοβουλίου, του ελληνικού κοινοβουλίου. Τι περιμένετε, τι φοβάστε, μη σας μαλώσουν από εκεί από τη μαμά Αμέρικα. Γεια σας. Γεια σας. Λεφωνώ για έναν βάρα που έχετε βάλει αγγελία. Ένα. Έναν ένα βάρα. Είστε αγρότης. Χωρίστε. Είστε αγρότης. Έμπορος αυτή την είμαι. Έμπορος αυτή. Οφ... Έχετε μάντρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, ώρα κλάστε μας μια μάντρα. Δεν κατάλαβα. Λέω ε, ε, σας αρέσουν οι γίγαντες. Φάτε γίγαντες και ελάτε να μας κλάσετε μια μάντρα. Αυτό εννοούσα. Έλα. Έλα. Βγάλε την Πάσχα. Ντροπήσου, ρε Παλιοφυσίστη, ντροπήσου, ρε Παλιοφυσίστη, τι είναι αυτά που λέγατε για την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τι λέγαμε. Που κατηγορούσε τώρα θύμιος την πρόεδρο τη Δημοκρατία επειδή πήγε και φωτογραφιζόταν ε, στο φράχτη. Ωραία, και τι έγινε, και ο Τραμπ πήγε, τι έγινε. Ε, ναι, μάνα, σου, Δεν μα ενδιαφέρει, Ρε Φίλαντ, είναι φίλε ελεύθερη Αν χαίρεται που πεθαίνουν παιδάκια στα σύνορα, αν υπογράφει μνημόνια και αυτοκτονίνει Έλληνε. Η γυναίκα είναι γυναίκα, πρώτο που τη π Okay. Και είναι και δικαιωματίστρια Μπράβο ακριβώς Όπου δεν κάνει τζις Γιατί οι πρόσφυγες δικαιώματα δεν έχουν Μα Γεια σα καλημέρα Καλημέρα Σα παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία που έχετε βάλει για ένα αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο, τον Ναβάρα? να Ναβάρα, ναι. Ναβάρα που λέμε. Ε, εσείς είστε ιδιώτη? Ιδιώτης είμαι εσεί. Είστε αγρότη? Κοιτάξτε, είναι ε... συγκεκριμένη χρήσεω το αυτοκίνητο. Είναι συγκεκριμένη χρήσεω, ναι. Ε, εγώ ε, είχε αγροτικό πατέρα μου. Α και το πέντε μνήμη που λέμε. Ακριβώ, ναι. Τι ακριβώ, Εσείς ενδιαφέρεστε. Για αγροτικό. Α, για αγροτικό. Mm. Δεν είναι τίποτα για ναρκωτικά και τέτοια. Ναρκωτικά και μου λέει. Όχι, επειδή. <laughs> <οίλια> Σα το λέω ε, τώρα ε, γιατί ε, με πήρανε καναδιό και επειδή έχει και μια ιστορία το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, αυτό το είχαμε στην Κρήτη εμεί. Μαζεύαμε με δεντρίλια. Μισελ, Ντάκη, εσεί είστε ιδιώτη ή εμπορό αυτοκίνητων. Είμαι ιδιώτη. Ιδιώτη. Για πείτε μου, μαζεύατε δεντρίλια τι πράγμα. Είναι κάτι δεντρίλια τώρα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά έχει καναδιό φορέ. τάξη, Μα έχουν συλλάβει με αυτό, αλλά έχω, το έχω καθαρίσει τα μάξι. <οίλια> δεν θα συναντήσετε πρόβλημα ιδιαίτερο. <οίλια> Οκ. Okay. Αν δεν είναι πρόβλημα αυτό, Όχι, όχι, δεν είναι δεν πρόβλημα. Α, είστε τολμηρό, Μου αρέσετε. Ωραία, οκ. Okay. <laughs> Έχει πλάκα, αφού λέω. Καλώ είμαι. Εντάξει, τυχαίνει να σα ακούω κάθε μέρα και κατάλαβα ποιο είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ope, να του είδε. Οκ, okay. έγινε, να είσαι καλά. Αποστολάκο μου. Έλα. Την περασμένη Κυριακή, τα 9 του Μάη, ήταν η μεγάλη επέτειο τη νίκη. Τη αντιφασιστική νίκη των λαών. Και αυτά τα. τότε πω το Reichstag του πόνιζε λίγο παραπάνω. Και τα, οι αλήτε αυτοί βρήκαν να βάλουν την επίσκεψη του, του, του, του, βλα, του βλαμένου στην Κρήτη με τον Μπάιατ για να μα πούνε για τα Αμερικανάκια. Κρατικά κανάλια. Και μα έδειχναν όλο αυτό το. το, το, το τη ζευθήλα του. Και ήταν η μέρα λήτη τη Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, Μωρέ. Τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό. Τιμή και δόξα στην κόκκινη σημαία. Τιμή και δόξα στην ηθική μα αντίσταση. Ready, ready. Lins. Dinero, pues sí, Ε, α, αν μέριμνο, απολάμβανε τα τραγανά σου. πώ τα λένε αυτά, καλαμαράκια. Παπάρια, που... α συγγνώμη, ναι. Αέγερε. <laughs> που το έχει τη γανίσει σε καυτό λάδι. Ναι, μωριά στον πρόλογο, λέγε, κουράστηκα. <laughs> Με κρούστα από φυσικό βούτυρο και κότσι. Τι, τι άλλο, βάζει και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μια συμπολίτευση σου αποστέλνουν, δεν περνούσε καθόλου καλά. Έχει κάτι. Πια η, η βούλτευση, δεν πέτυχαν τα μπότοξ. <laughs> Εγώ δει, έχει πατήσει η μπότοξ, βαρέθηκε <laughs> την αναγνωσιμότητα, Α το βγάλω βαρά. Τι, δε στη <laughs> μούρη πριν και μετά. Το σοφάκι ρε. Δεν είμαστε στο μαλλί είναι πια, είμαστε <συσκάκι> η οικοδομοί είναι. Πώ είναι. Σκατά. Εγώ θα σου πω γιατί. Έχουν πέσει τα πρώτα πετά και τώρα μπαζώνουνε. Σκατά. <συσκάκι> <συσκάκι> ναι, ε, να γίνει και μια αυτή στο ελληνικό, στο όπως το λένε. <συσκάκι> ναι, μια επένδυση. <συσκάκι> <συσκάκι> μόνη η μόνη επένδυση είναι η μόνη της ευούλτεψη. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Η Μπέκα. Ποιο είσαι εσύ. Αυτός, ένα μηδέν. άμα μα ποια. είμαι εγώ. Αυτή, δύο τρώει. Ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τώρα. Τρία μηδέν. Ε, εκεί θα το πάνω τώρα, δεν είναι εύκολο. Ποιο εί εγώ, ποιε εσεί, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ε. Κοίταξε, ε, μεταξύ μα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, σχισμένα τα αρχιτερακά και όταν ξανάρχει στην ε, κυβέρνηση, είμαι βέβαια ότι θα πει, αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν φυγάλει. Θα έρθει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ε, κοίταξε, κάποια στιγμή θα απαγειωθεί η αναλλαγή του στην εξουσία. Ωραία. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Και θα είναι ότι είπε ο προθυπώ. Ε, όποιο, δεν ξέρω. Αχ, Ακόμα πιο ευχάριστο. Κάνε, κάνε λαϊμού, κάνε. Έχα, ένα ευχάριστο είναι ότι ο λαγό επιτέλου μπήκε στη φυλακή. Ναι, ναι. Και, και από ό,τι μαθαίνω, πιάνουν και τον παπάπο. Στη γνήσε. Αλλά ο Τσακανίκα, ένα από του καταδικαστέτε εγκληματίε Ναζί Χρυσή Αυγή, που έφαγε έξι χρόνια, αποφυλακίστηκε την Πέμπτη. Βγήκε. Είναι έξω, πώ το λένε. Με ποια δικαιολογία. Βρήκαν εκεί κάτι και μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Κάτι δικολαβίστηκα εκεί. Πράγματα που δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Και δεν είναι ο πρώτο. τον να ζήσει που αποφυλέκιστε είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος αποφυλέκιστε το Φεβρουάριο. Να σου πω κάτι, μου Κάποια στιγμή ο Μαρινάκη θα είναι πολύ περήφανο για την ελληνοφρένεια. Πριν από χρόνια, μια διάσημη ακροάτρια η Δαφιαλίτσα είχε πει για τη φαρμακευτική κάναβη και είχε κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση. Άμα βρει βάστο, σε παρακαλώ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει τον νομοσχέδιο για την κάναβη και ειδικά ο Άδωνη Γεωργιάδη. Η ελληνοφρένεια είναι πολλά χρόνια μπροστά. Ε, έχω πει αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να λέω. Να και δω το να τον Άδωνη το. και αυτού να τα ψηφίζουν και να δοκιμάζουν κιόλα. Μα θα Πάει η μέση του Άδωνη που κάνει η δισκοκύλ τι έκανε και αυτά και να του λένε πρέπει να κάνεις και τσιγάρα για να ηρεμήσεις και να δεις αυτό που βλέπουμε στα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια μαστούρωμένο τώρα. Δεν μου λες τώρα... Αυτή κορονοϊ... τη φωνή σε μαστούρα. Εκεί δεν έχει άλλη απόλαυση. Να σου πω, ο κορονοϊός του Άδωνη ήταν κανονικό μάη μου, γιατί σε δύο μέρες έγινε καλά αυτό. Δεν είπε ότι χώλησε ο κορονοϊός. Ε, ήταν κανονικός όσο ήταν κανονικός και της Μ Θέλω να κάνω και μια καταγγελία. Σε καταγγέλλω για σεξισμό. Πάλι. Γιατί. Την Παρασκευή είπε ότι ο χιώτη είναι άνδρα και ο άνδρα δικαιούται να πάρει με ζέ. Την Παρασκευή. Ναι, ναι, έτσι το είπε την Παρασκευή. Ενώ εγώ ω γυναίκα και κάθε γυναίκα δεν δικαιούμαστε να πάρουμε μεζέ. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπε, ναι, άκουσα κάτι τέτοιο. Τι είναι μωρή μαλακισμένη το ακριβέ απόσπασμα που θα ρίξει λάσπη σε μένα. Να σου πω το ακριβέ απόσπασμα. Ναι, είπα εγώ έτσι. Είπα ότι ο άνδρα δικαιούται να πάρει μεζέ ή διαστρευλώνει. Έχει και μυαλό και φωνή. Τώρα από μουτσούνα ή την έχεις, δει, δεν ξέρω, θα μας πεις, Θα μας καθοδηγήσει. Την, την έχει δει και ο φίλος από την κατάλαβα γιατί μαλοδοκίμασε. Εκεί πήρε γέση. Καλό να περνάνε, ρε σιγάρε. Όχι, εμένα, τι. Αν Έσο. θέλει να πάρει το μεζέ του, εγώ θα του πω όχι. Όχι, ρε σε καλάρε. Κι άμα γουστάρει και θα περνάει, ρε. Όχι... Πού ρε, παιδί μου, η άλλη, μόλι το άκουσε αμέσω. Oh! Αυτό έτσι ακριβώς δεν το είπες Ααα, έτσι ακριβώς δεν το είπα, Ο σιχαμένη. χιώτης, ο χιώτης Πήρε μεζέ, από ό,τι κατάλαβα Γιατί να μην το πει και για μένα Πήρες μεζέ, αυτό έχει σημασία Όσο πήρε και ο χιώτης Α, ah, καλησπέρα Α, oh, καλησπέρα